A ca rojão, traz a lenha pro fogão, tem fazer a armação. é um dia de sol, alegria de é curtir o verão. E que por na vromena a fogão, tem fazer a Ielada tá pari Ah, já é um dia de sol. Alegria que corrio, é curtindo Όπω προανήγγειλε από του δελφού ο Πρωθυπουργό, η Ελλάδα θα πάρει ένα αρχιδί. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Προβλέψιμο, αλλά αληθινό. Αυτό είναι το θέμα. Φαντάζομαι μερικοί θα το φανταστήκατε, γιατί όταν λέει ο κυβερνικός εκπρόσωπο τι ακριβώ θα πάρει η Ελλάδα, έρχεται αυτόματα σε όλου του Έλληνε. Είναι από αυτά που μα ενώνουν. Τι ακριβώ θα πάρει η Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση έχει πάρει την πρωτοβουλία και επειδή το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα δηλαδή. Γι' αυτό βάλουμε και τον Παπαγιανόπουλο που ευχαριστεί γιατί ό,τι παίρνει κανείς καλό είναι. Θα μπορούσαμε να μην πάρουμε τίποτα όπως θα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός αλλά ευτυχώς ανακοίνωσε, μελέτησε, σχεδίασε και έτσι θα πάρουμε αυτό που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας λέει συμπληρώνοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε άλλα νέα τώρα τα Ελληνόπουλα σφάζονται. Ε, άκουσε με λίγο το μισό λεπτό. Mm. Μισό λεπτό. Εγώ είπα να πάρουμε τα σπίτια του Κοσμάκη ή εγώ είμαι εναντίον όλων των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάποια νομοσχέδια που έχει αυξήσει μισθών, κλινών, συνταξιδοτικά, είμαι ναι. Σια παραγωγή πλούτου, είμαι ναι. Ε, το, πρω, το, το πρώτο μνημόνιο δεν το ψηφίσατε με τον Καρατσαφέρη, με, το με τον Πλεύρη, με τον Βορύδη και με τον Κυριακή. Όταν ήμουν μικρό στην παραλία, έδαινα τα παιδάκια με τα κουβαδάκια. Κανεί δεν πειράζει. Άντε, βρεάτε, και εσύ. Ξύπνα. Δεν μπορώ να ακούω Δεν μπορώ να ακούει τον Καθηγητή. Χαζό oh yeah, αγυζό, είναι αυτό ο ακροατή που πήρε στην εκπομπή του Βελόπουλου και του θύμισε ότι έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Θα κάνουμε μια δυοολιά. Παίρνουμε την απάντηση του Βελόπουλου που τον λέει Χαζό. Την βάζουμε την απάντηση σε έναν άλλον πολύ αγαπημένο, τον καλύτερο ακροατή του. Ε, πάμε σειρά μέσα. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ολόψυχα σε έχουμε κουράγιο και δύναμη. Σε χαιρόμαστε στη Βουλή, ελληναρά μου. μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας. Ξύπνα και εσύ, ξύπνα. Δεν μπορώ να ακούω του Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σα πατέρα μου Σε βλέπω στη βουλή και χαίρομαι Σ' αγαπώ Δεν μπορώ να ακούω του προσπαθούμε αυτό το Σε βλέπω στη βουλή και χαίρομαι Να αντικαταστήσουμε το ρόμεζο. Αλλά δεν έχουμε βρει ζώο να λέει γιατί θα ήταν καλύτερο. Αυτό είναι ένα παλιό Ακροατή, αγαπημένο από τότε που ξεκίνησε να κάνει αυτέ τι εκπομπέ. Που του είχε πει Αυτά τα αγαπώ, την ερωτική εξομολόγηση. Τον βλέπει ω κολοκοτρόνη και διάφορα άλλα τέτοια. Πήραμε λοιπόν το ότι είσαι χαζό από τον προηγούμενο Ακροατή και το τοποθετήσαμε σε αυτόν τον παλιό Ακροατή για να έρθει καλύτερα στα δεδομένα τη εποχή. Αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτούς τους ακροατές Τους ζηλεύουμε η αλήθεια Θα θέλαμε και εδώ να παίρνω στον Αποστόλη Στο 211 18 880, Αυτοί οι ακροατές Και να λέγανε αυτά που λένε για τον Βελόπουλο εκεί Να τα λέγανε και εδώ Ναι Καλησπέρα σα και πάλι κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, με τα καλύτερα πραγματικά. Εγώ το λέω και εννοείται έχω διαβάσει και το πρόγραμμά σα και όταν βλέπω βουλή βλέπω μόνο εσά, παρακολουθώ μόνο εσά. Και είναι αυτό που λένε γιατί το έχω διαβάσει και μια εικόνα. Κυριάκο Βελόπουλο με κεφαλαία και λέει το όνομα που τρέβουν οι δημοσιογράφοι και ο Φιάλτη Μητσοτάκι. <συρίζει> γι' αυτό και δεν σα βγάζουν. Μόνο ο Παπαδάκι σα βγάζει, αλλά και πάλι δεν σα αφήνουν να βγουν. Κάνα τρει μήνε βγαίνω στον κύριο Παπαδάκι, γι' αυτό είναι για μια προσωπική σχέση που μου γαζείται. Και πάλι όμω σα διακόπτουν κύριε Βελόπουλο και είναι κρίμα δηλαδή πάνε πάλι εκεί να σα πάλι Για μένα είστε ηγέτη, θέλουμε έναν ηγέτη, θέλουμε να γίνετε πρωθυπουργός, μακάρι και το εύχομαι Ξύπνα και ξύπνα, δεν μπορώ να το του Θέλω Θέλουμε να γίνετε πρωθυπουργός Δεν μπορώ να το του Και έρχομαι να τρέχουν τα ματάκια του ότι θα δουν πώ θα πάρει ο κυριάκο Ο Βελόπουλο που τώρα κάποιο κατηγορούν. Δεν το πειράζει. Όμω θα... εγώ εγώ παρακολουθούσα εγώ. από τότε που είχα τι εκπομπέ εννοείται. Μαζί δουλειά σε... να είστε καλά και την Έχει αγορά επιστολή του Ιησού αυτό. Έχει φάει τα στο κεφάλι, φαίνεται από αυτά που λέει βεβαίω. Ακροατέλε λοιπόν του Βελόπουλου, Ελληνόπουλα που παίρνουν στον υγεία του, μόνο ο πρώτο μα τα χάλασε λίγο, που θύμεισαι ότι έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Όλοι οι υπόλοιπου, τον βλέπουν αγκολοκοτρόν, τον αγαπάνε, τον θέλουν να τον δουν και προθυπουργό. Στι επόμενε εκλογέ, μάλλον δεν θα τον δούμε τον Βελόπουλο, αλλά το κόμμα του μια συνεργασία με το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να το δούμε. Και θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή εξέλιξη όλο αυτό, διότι υπάρχει απλή αναλογική. Και επειδή συγγενικά κόμματα με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν πολλά ώστε να μπορέσει να κυβερνήσει, το βλέπω εγώ πολύ πιθανό. Από τώρα για ένα χρόνο μετά ή όποτε γίνουν εκλογέ, κανεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Απλά το λέμε, το αφήνουμε, το κρατάτε. Και θα τα δούμε αυτά. Αλλά κάντε το εικόνα, τι ωραίο που θα ήταν αν ήταν πρώτο κόμμα ο Κυριάκο να θέλει να του λείπουν 7-8 βουλευτέ και να του πάρει σε συνεργασία πάντα με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Οι δύο Κυριάκοι να συνεργαστούν Ελληνική Λύση και Νέα Δημοκρατία. Ελληνόπουλα είναι άλλωστε και τα δύο από τον ευρύτερο δεξιό χώρο, ακροδεξιό χώρο. Πολύ πιο δημοκράτε υπάρχουν στο κόμμα του Βελόπουλου από ότι στη Νέα Δημοκρατία. Μου έρχονται τρει-τέσ Για μα, εδώ ότι καλύτερο να υλοποιηθεί και για τη χώρα, όχι μόνο για μα, και για τον ίδιο τον λαό, για να μην πω για όλη την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Στη Γαλλία έχουν τα διλήμματά του, αφού εμεί εδώ τα λύσαμε. Στη Γαλλία έχουν τα διλήμματά του, τι ακριβώ θα ψηφίσουν και κυρίω τι θα ψηφίσει αριστερά, γιατί ο Μελανσόν για 1,5% δεν μπήκε αυτός στο δεύτερο γύρο. Ο Μελανσόν είναι αριστερό ή, όπω λένε οι ανταποκριτέ των καναλιών, άκρο αριστερός. Από το Σοσιαλιστικό Κόμμα έφυγε, δηλαδή συστημικρό. εξυγχρονιστής, του καπιταλισμού υπέρμαχος. Τις ίδιες φορολογίες βάζει θα έβαζε αν όπω όπως βάζουν όλοι οι υπόλοιποι. Παρ' όλα αυτά όμως λανσάρεται ως αριστερός και ως άκρο αριστερός. Έτσι λοιπόν το θέμα απασχολεί τις πρωινές δωδικές μας εκπομπές. Εδώ είναι τώρα τα, τα ζόρικα για τον ε, Μακρόν. Γιατί το γεγονό ότι ο Μελανσόν είπε μην πάτε στην ε, Λεπέν mm -hmm. δεν σημαίνει ότι ο αριστερό ή ακροαριστερό θα πάει εύκολα να ψηφίσει Μακρόν έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα. Ναι, αλλά ο ακροαριστερός δεν είναι μυαλό στο κεφάλι του, αν ψηφίσει ακροδεξιό. Εντάξει, τώρα, προ... Τι αριστερός να είναι αυτό. να αυτός? μείνει σπίτι. Όχι, για να ρωτήνει τι αριστερό είναι αυτό. Έχει ιδεολογία, έχει αντίληψη αυτό. Που πάλι... είναι ακροαριστερό ή αριστερό και θα πάει να πει Α, καλή είναι η Λεπέν να τύχη τη Ευρώπη. Και... Πρώτον, ο Γάλλος, αριστερό δεξιός, δεν θα ψηφίσει τη Λεπέν για να διαχειριστεί τι τύχε τη Ευρώπη. Θα ψηφίσει τη Λεπέν ή όποιον για να διαχειριστεί τι τύχε τη Γαλλία. Δεύτερον, ο ίδιο ο Μελανσόν έχει πει: Δεν ψηφίζουμε Λεπέν, το είπε τρει φορέ. Κάντε ό,τι θέλετε. Τρίτον και σημαντικότερο, όντω δεν θα είναι αριστερό αυτό που θα πάει να ψηφίσει τη Λεπέν, αλλά θα είναι αριστερό ή ακροαριστερό πολύ περισσότερο αυτό που θα πάει να ψηφίσει το Μακρόν. Έτσι κρίνεται, αυτό είναι αριστερός. Να διαλέγει από τα δύο κακά το ελάχιστα διαφορετικό που είναι ο Μακρόν. Στη δε Γαλλία το Μακρόν το λένε ο πρόεδρος των πλουσίων γιατί έφερε μια σειρά νόμων που έχει ωφελήσει στους πλούσιους όσο κανένας άλλος μέχρι τώρα πρόεδρος μείωσε τη φορολογία εσχρά. Επίσης ο Μακρόν είναι ο πρόεδρο που όταν ήταν τα κίτρινα γυλαίκα στο δρόμο πυροβολούσαν με τις σφαίρες, ευθεία σφαίρες μάτια. Τα θυμόμαστε όλοι, του είχαν κυνηγήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ένα αριστερό με όλη την κοσμοθεωρία που έχει, που είναι αποτέλεσμα σκέψη, έντονη σκέψη, διαβάσματο, καλλιέργεια ή δεν ξέρω τι άλλο, αριστερό δεν γίνεται εύκολα, γιατί αμφισβητεί τα υπάρχοντα, αυτά που σου έχουν παραδοθεί. Οπότε, όλο αυτό το έχει κάποιο, έχει κάνει όλη αυτή τη σκέψη για να καταλήξει τελικά να ψηφίσει Μακρόν, για να μην ψηφίσει Λεπέν, να μπει δηλαδή σε αυτό το δίλημα και να διαλέξει. Έναν από αυτού του δύο, γιατί μπορεί και εδώ να το έχουμε αυτό αύριο μεθαύριο. Μπορούν να το έχουν σε άλλε χώρε. Αυτό είναι ο σωστό αριστερό, σύμφωνα βέβαια πάντα με τον κριτήρια του Δημήτρη. Οικό νόμου, είπαμε τώρα αριστερό, και αναγκαστικά έχει έρθει η ώρα στον αριστερό για να μα πει τι θέσει του. Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση η οποία έχει ξαναγίνει. Ε, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε. Ε, κοιτάξτε ε, να σα είμαι απόλυτα ειλικρινή. Ναι, κοιτάξτε. Τάχτε. Λοιπόν, δυστυχώ δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τάχτε. Δεν είμαι ελεύαντα, δεν είμαι ελεύαντα, δεν είμαι ελεύαντα. Δεν είμαι ελεύαντα, δεν είμαι δεν είμαι ελεύαντα. Και στο κάτω-κάτω δεν είμαι ελέφαντα. Να τη Δύο Κυριάκη που λέγαμε και πριν. Δεν είναι ελέφαντα ούτε, ούτε ο ένα, ούτε ο άλλο. Και λίγο πριν ήταν ο Αλέξη Τσίπρα, μα ξεδίπλωσε τι θέσει του. Βαριέστε να τι ακούσετε, γι' αυτό το κόψαμε λίγο. Μείναμε μόνο στο «Κοιτάχτε τι έχω να σα πω. Κοιτάξτε, ένα βήξιμο και όλα τα υπόλοιπα. Λίγο πολύ τι ξέρουμε τι θέσει. Και το κυριότερο με τον Τσίπρα είναι ότι ό,τι και να ακούσει ω θέση, δεν θα γίνει ω πράξη. Οπότε ποιο ο να τον ακούμε ω θέση. Οπότε το κόψαμε για να τρέξουμε λίγο τα πράγματα, να πάμε στα διλήμματα. Ένα διλήμμα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν κάμια εικοσαριά μέρε ήταν η σταθερότητα η αναμπουμπούλα, όπω το είπε, η αστάθεια. Αυτό θα είναι ένα από τα διλήμματα των εκλογών. Χτε μιλούσε στην, στο Χαλάνδρη, σε στελέχη του κόμματό του, του είπε να είναι σε γρήγορση Και εκεί λοιπόν έθεσε άλλο ένα διλήμμα. Αν δείτε τι γίνεται σήμερα στη Γαλλία, θα διαπιστώσετε ότι ουσιαστικά η μάχη μεταξύ του Προέδρου Μακρόν Και τη Μαρίν Λεπέν δεν είναι μια ιδεολογική μάχη. Είναι μια μάχη μεταξύ δύο διαφορετικών αντιλήψεων περί πρόοδου και συντήρηση. Πάτσα, πάτσα, σκυλοκομένο. Πάλα του λάτου του καλέγκου, τα πετνία τα πετνία τα, τα σύνορα συννεπρά. Να κελίτουμε και τη βία. Λα μάχησε και να πάρτε και τα πούλια παγκιά. Περί πρόοδου και συντήρηση. Άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο. Είναι μια μάχη μεταξύ δύο διαφορετικών αντιλήψεων περί πρόοδου και συντήρησης Μάλιστα. Αυτό είναι το δίλημα. Ένα από τα δίλήματα που θα τεθούν. Εγώ θυμάμαι από το 80 και μετά, επειδή παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα και για λόγου δουλειά, αλλά και ω πολίτη ενεργό σε αυτό το τόπο. Πάντα αυτό ήταν το δίλημα. Πρόοδο και συντήρηση. Είτε κυβερνούσε το Πασόκ, ή την Νέα Δημοκρατία, είτε μετά που ήρθαν τα άλλα σχήματα, τα συνεργατικά, είτε μετά που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα ήταν πρόοδο συντήρηση. Κυβερνούσε πάντα ένα συντηρητικό, όποιο και αν ήταν αυτό, και ερχόταν ο άλλο ω προοδευτικό. Με το που καθόταν στο μέγαρο Μαξίμου, μετά από δύο χρόνια, ο προοδευτικό στα λόγια γινόταν πιο συντηρητικό από τον προηγούμενο συντηρητικό που καθόταν στο μέγαρο Μαξίμου. Και ερχόταν μετά ο άλλο που είχε πάει στην αντιπολίτευση και έλεγε ότι αυτό είναι ο προοδευτικό και συντηρητικό είναι αυτός που είναι μέσα στο μέγαρο Μαξίμου. Και έτσι κυλούσαν τα χρόνια, κυλάνε τα χρόνια, αναζητώντα πάντα την πρόοδο. Τον προοδευτικό είναι σαν τον ορίζοντας. Τρέχουμε συνεχώς να τον πιάσουμε αλλά ποτέ δεν τον πιάνουμε. Και μας μένει τελικά μια συντήρηση, μια μεγάλη συντήρηση στην πραγματικότητα. Στα μέτρα που παίρνουν, στα πακέτα που ψηφίζουν, στα δράσει που έχουν. Οπότε όλο αυτό το παπατζηλίκι είναι όντως πατσάς ψιλοκομμένος που λέει πολύ σωστά ο Θανάσης βέγκο. Τι όμως είναι ο Μητσοτάκης, σίγουρα δεν είναι συντηρητικό. <σομίδε> δελέγε, το δεξιό, ναι, δεν το λες αυτός; Δεν το λες. Δεν Κεντρό, δεν το παντού, το παντού, το Κεντρό, δεν το το λες εσύ Νίκο Κεντρό τον λες δεν μπορείς να τον πει Κάτι άλλο τον Μητσοτάκη Τον βλέπεις τον παρακολουθείς Κοίτα και το περιβάλλον Έχει τον Άδωνη δίπλα Κεντρός Άρο Μητσοτάκης Έχει τον Βορύδη δίπλα Ο οποίος ανησυχεί ο Βορύδης Όλα αυτά που γίνονται και στην Ελλάδα Μην οδηγήσουν σε, και στη Γαλλία Μην οδηγήσουν σε ακροδεξιά στροφή Την Ευρώπη και τη Γαλλία Ο Βορύδης έχει ανησυχίες Και λε, είναι υπουργό. Τον έχει διορίσει ένα κεντρό πρωθυπουργό που είναι ο Μητσοτάκη. Πολύ σωστά τα λέει ο Δημήτρη Κονόμου. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο για τον Κυριακό Μητσοτάκη παρά μόνο ότι είναι ένα κεντρό πολιτικό καθόλου δεξιό και καθόλου των άκρων. Ο κεντρό λοιπόν πρωθυπουργό πήγε χθε. Υπήρξε ότι θα γίνουν σε ένα χρόνο οι εκλογέ. Όμω έθεσε σε εγρήγορση τον κομματικό μηχανισμό. Θέλω να επαναλάβω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο κομματικό μα μηχανισμό. Να είναι σε απόλυτη εγρήγορση και να τελεί σε μια κατάσταση δυναμικής αναμονής και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. <σομίου> σε μια κατάσταση δυναμικής αναμονής... <σομίου> και προετοιμασία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση Αχ ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης Πέρα από την εγρήγορση αυτό που είναι ωραία, ωραία λέξη μάλλον η Γεραπετρίτης το έγραψε ή δεν ξέρω βλαστάρης ποιος άλλος δυναμική αναμονή έθεσε τον ε, μηχανισμό του είπε να έχουν δυναμική αναμονή είναι πάρα πολύ καλό αυτό γιατί αυτό μπορεί να αφορά και τους πολίτες, το λαό, όλους μας Δεν περιμένουμε απλά να γίνει κάτι, να έχουμε δυναμική αναμονή. Δηλαδή να περιμένουμε μένα, αλλά να έχουμε ένα δυναμισμό να εκφράζεται όλο αυτό. Ε, αυτόν το δυναμισμό πρέπει να τον έχουν και οι πολίτε όταν του έρχεται. Την τη δυναμική αναμονή, μάλλον, να την έχουν οι πολίτε όταν του έρχεται ο λογαριασμό τη ΔΕΗ, που ξανάρχονται τώρα τα υπόλοιπα. Όταν πηγαίνει στο βενζινάδικο, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνει στα καταστήματα. Γενικότερα πρέπει να είσαι δυναμικά. Να περιμένει δυναμικά, να μην είσαι νοχελικά. Περιμένει, να φαίνεσαι ότι περιμένει να έρθει κάτι χαλαρά. Πρέπει να έχει αυτό το δυναμισμό όπω είναι η δυναμική αναμονή. Εντοπίσαμε κάποιου συμπολίτε μα που έχουν μια δυναμική αναμονή. Η σύνταξη κάθε μήνα φτάνει για έξοδα. Πού να φτάσει, Πού να φτάσει, με τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν είχατε τώρα κάποιο κυβερνητικό στέλεχο ή την Πρωθυπουργό μπροστά σα, δεν του λέγατε. Το στόριζα κανονικά, το στόριζα κανονικότατα, αλλά δεν το βρίσκω. Να το σωλίσω. Καλό μεσημέρι. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό λοιπόν εδώ το φιλοσοφικό θέμα που έθεσε μόλις ο κυβερνητικό εκπρόσωπος είναι από τα καλύτερα φιλοσοφικά θέματα που μπορεί να συζητήσει κάποιος κυρίως όταν μιλάει για πολιτικά ή κοινωνικά θέματα Ακούσαμε λίγο πριν τον συμπολίτη μας, ένα συνταξιούχο, τον εντόπισε η κάμερα ενός καναλιού και έχει δυναμική αναμονή Περιμένει να βρει κάποιον υπουργό και πρωθυπουργό για να του το Αυτό σημαίνει δυναμική αναμονή. Αυτό δηλαδή που ζήτησε ο Πρωθυπουργό, εμεί το εντοπίσαμε σαν συμπολίτη μα. Και να ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν τα χειρότερα. Είναι η δεύτερη καλύτερη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, άκρο πολιτική, που ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την κυβέρνηση. Μετά εκείνη που είχε πει ότι ο Θεό έφταιγε για τι πλημμύρε, για τι φωτιέ, για οτιδήποτε γίνεται. Ο Θεό ξέρει και ο Θεό θα κανονίζει, και εδώ το υπάρχει και. χειρότερα αυτό το υπάρχει και χειρότερα θα μπορούσε κάλλιστα, επειδή έχουμε και εκλογέ όποτε γίνουν, να είναι και σποτάκι της νέας δημοκρατίας Εμείς κάναμε κάποιες απόπειρε. νέα δημοκρατία το κόμμα των αξιών και των αξιών πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα <οποι lawyers> νέα Δημοκρατία Οχ Νέα Δημοκρατία ]aleria. Θα κλάψουνε μανούλες και, θα παντού <μ OVER> Αυτά είναι συνθήματα Δηλαδή Νέα Δημοκρατία υπάρχουν και χειρότερα Νέα Δημοκρατία όχι παναγία μου Από το χάρη Κλίν Ταιριάζει Και Νέα Δημοκρατία θα κλάψουνε μανούλες <σμασμόλου> Αυτές είναι οι τρεις μας προτάσει Ένα χρόνο πριν Αν μας προσεγγίσουν θα κάνουμε και άλλες προτάσεις που θα είναι πιο καλές, πιο ταιριαστέ, να δούμε και πώς θα είναι το κλίμα όταν πάμε στις εκλογές. Αλλά μπορούν να πάνε και με άλλα επιχειρήματα ε, τύπου τι ακριβώς, πέρα από αυτό που ακούσαμε στην αρχή, θα πάρει η Ελλάδα. Η κυβέρνηση ωστόσο, όπως προανήγγειλε από τους Δελφούς ο Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Η Ελλάδα θα πάρει λαγούσα του το καπέλο. Η Ελλάδα θα πάρει δίπλωμα οδήγησης, άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας, πιστοποιητικό κτέο. Η Ελλάδα θα πάρει κεφάλια θεών, γρίπες, διάφορα άγρια ζώα. Η Ελλάδα θα πάρει αγκούρια. Αγγούρια. Η Ελλάδα θα πάρει Έτσι λοιπόν πέρασαν 20 λεπτά και από το ένα που θα παίρνουμε γίναν πολλά Είδατε, μέσα σε 20 λεπτά πως αυγαντίζουν όλα αυτά. Το ξεκινήσαμε με ενικό, το, το τι θα πάρει η Ελλάδα, και το καταλήξαμε με πληθυντικό, το τι ακριβώς θα πάρει η Ελλάδα. Νομίζω αυτό σε αυτό συμφωνούν όλοι οι Έλληνες και τα 11 εκατομμύρια πώ είμαστε, μαζί με τους άλλους, όσοι υπάρχουν σε αυτό τον τόπο. Το βλέπουμε μάλωστε να το παίρνουμε σιγά σιγά και να έρχεται. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια, με δώρα όμως, όχι υποσχέσεις. Εδώ μιλάμε για. Γεγονότα όπω έχουν συμβεί, 2 11 80 είναι απέναντι μέσα σε ένα τζάμι Σα περιμένει να συνομιλήσετε, να πείτε διάφορα για το Πάσχα. Την άλλη εβδομάδα εμεί δεν θα είμαστε εδώ, γιατί τη μεγάλη εβδομάδα δεν γίνεται να έχει και ελληνοφρένεια. Οπότε πείτε ότι είναι για να παίξει μέχρι την Παρασκευή. Θα είμαστε σε κλίμα κατάνοιξη, πρέπει να ετοιμάσουμε επιταφεί, να στολίσουμε. Έχουμε δουλειέ δηλαδή: πολύ, κουλούρια, τσουρέκια, και αυγά, πολύ, αρνιά, πολύ σημαντικέ. Το mail τη εκπομπή του Σταθμού και της εκπομπής τώρα είναι το reddipapakiparapolitica.gr Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια εκεί μας ακούτε τώρα live τα ηχογραφημένους στο youtube είμαστε στο ελληνοφρένιο official, από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε πρώτο μέρος του λαού ακολουθεί, μας πάει στι πρώτες διαφημίσεις Έλαρα, Αποστολή. Έλα. Πόση ώρα να πούμε δεν μπορούσα να βρω το τηλέφωνο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το βρήκε τελικά, πού. Το βρήκα, το βρήκα. Είμαι από Αυστρία. Mm. Παίρνω από Αυστρία. Ναι. Mm. Mm. Και παρακολουθώ την εκπομπή καθημερινά. Μπράβο, μ' αρέσει. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω γενικά με όλο αυτό με το τάγμα του Αζόθ και τα σχετικά. Άρθρο τη Καθημερινή, που θεωρείται και σοβαρή εφημερίδα, όχι mm. Ναι, mm. ναι, τι αδικημενική. Ε, ναι, ναι. Το τάγμα Αζόθ και η ηθική αναβλητικότητα τη Δύση. Έχει γραφτεί από κάποιον που οτιδήποτε έχει να κάνει με την αριστερά χρηματοδοτείται από τον mm. Αυτό Πού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 Φανικό μέτωπο. Δεν τους είπαμε ότι δεν τους θέλουμε επειδή ήτανε νεολαία του μεταξά. Ε, θα βρούνται διάφορα Είναι για να ξεκλείωνουν τα φασιστάρια. γιατί να κάνουμε τώρα. Το... Πρέπει ε. να δικαιολογήσει το... και τα χειροκροτήματά της. Από τη νεολαία όμως από τους άλλους που ήταν στην ακροναύτλια, εμείς οι ίδιοι εμείς ζητήσαμε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονήματων. Και επειδή δεν το είχανε, δεν τους στείλαμε στο μέτωπο, παρά τους παραδόσαμε στους Γερμανούς. Αυτά. Ναι, για σ' όπω το λέει, τι κάνει. Γεια, καλά. Ωραία. Που σήμερα είναι 11 Απριλίου. Πριν από δύο χρόνια είχε πεθάνει ο Περικλή Κοροβέση. Ο Περικλή Κοροβέση είχε γράψει το βιβλίο του Ανθρωποφυλάκη. Ήταν ένα βιβλίο που μιλούσε για τα βασανιστήρια που πέρασε στη Χούντα. Στην Πομπουλίνα και όπου όλοι τον πήγαν. Είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε γεμίσει φασίστε. Και δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα και δεν αρχίζει μόνο από τώρα. Είναι σε όλο τον κόσμο, αρνούνται αυτό που είναι. Γενικότερα, καλύτερα είναι η νοσταλγοί τη Χούντα να διαβάσουν αυτό το βιβλίο και να δουν τι γινόταν. Που σίγουρα δεν θέλουν να το, δουν, ας το, το τον κόσμο, Να δουν έχουν παραιτηθεί από τον εαυτό του και το μόνο το οποίο θέλει να είναι μια χούντα, είναι αμαντρή. Ε, hey, γεια σας. Γεια yeah, σας. Ακούω από παραπολιτικά, ακούτε, Ακούω. Και πες γύρω και ότι ένα μεγάλο μέτρο θα πάρει κυβέρνηση τον Πούτυν, θα την Α, δεν τολμάει έτσι. Πώς, θέλατε, αγούστε, να κλαψομούνα læ... Γιατί άρχισε πάλι ο Θήνιος να μα λέει τα ανέκδοτά του Γιατί δεν βάζει τη σιρενάτα στα γαλλικά Γιατί δεν βάζει τον Τούρκο στο Παρίσι Μακριά σου μια ουρίς ο μονάχος Μας έλαβει που λένε και οι γαλλί Γιατί δε βάζει την τσένι βάνου μια φορά μονάχα φτάνει να ραίσει το γυαλί, Η αγάπη μα να σβήσει και να λιώσει σαν καιρή. Όλα είναι εδώ οι φασίστες, οι μαυραγορείτες, οι λαδέποροι... Γιατί δεν βάζει το σάκι ο Ρουβάστο κατω-κάτω να λέει τον γαλλικό ύπνο. Ε, ένα, ένα να τα βάζουμε στη Λοιπόν, Χάρηκα! Καλό μεσημέρι. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, για να το θυμόμαστε, η δε κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ισχύει. Οπότε το υπάρχουν και χειρότερα είναι μια ωραία έτσι, φιλοσοφική ή διέξοδος ή ένα αδιέξοδο ή μια συζήτηση ή ένα πλαίσιο ε, πολιτικό, κίνηση πεπραγμένων. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακουστεί και να πει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, κολλάει παντού, σε κάθε κατάσταση θα πάμε λίγο στα καλλιτεχνικά πριν ξαναγυρίσουμε στην κυβέρνηση και στα επιτεύγματα, έχουμε πάρα πολλά και πρέπει να τα ακούμε να τα εμπεδώνουμε έρχονται και εκλογέ. στα καλλιτεχνικά λοιπόν είναι η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα την ξέρουμε όλοι και την έχουν σε τηλεοπτική εκπομπή και πάει η κουβέντα στα Όσκαρ Εσύ είναι, πια ε, ήταν η δική σου η κορυφαία στιγμή Μεγαλείου Είτε, Εγώ πίστευα πάρα, πάρα πολύ σίγουρα ότι κάποια στιγμή θα πάρω το Χρυσοφήνικα εγώ Το πίστευα πολύ ότι ε, ε, εγώ θα κάνω ταινία που θα πάει στο Φεστιβάλ Κανών και θα πάρω και βραβείο ερμηνείας. Ε, Αυτή ήταν μια, μια στιγμή έτσι, Μεγαλείου Αποχούσε να το Όσκαρ Μεγαλείο Ο, λέξεις, Το Όσκαρ ε... επίσης έχω σκεφτεί ότι δεν θα το δεχτώ Γιατί. Όχι, δεν θα το δέχτω το Όσκαρ, παιδιά. Θα στείλω κάποιον που θα πήγε για του λόγου που δεν το δέχομαι. Ποιοι είναι οι λόγοι, Τέσσερι. Έχει σκεφτεί και ότι δεν θα το δεχτεί. Πρώτον, το παίρνει και μετά έχει σκεφτεί ότι δεν το δέχεται. Γιατί δεν θα το δεχτεί. Κοίταξε να δει, μέχρι πρώτη δεν μου άρεσαν οι ταινίε που έπαιρναν Όσκαρ. Και εν περιπτώσει έχω και πολλέ διαφωνίε με την αμερικανική πολιτική σε διάφορα συμβάντα σε αυτόν τον κόσμο. γιατί έχω πάρει τι αποφάσει Δεν θα σου αλλάξει Είναι χρόνια τώρα που έχω κάνει τα Να ενημερωθεί η Ακαδημία Κινηματογράφου στην Αμερική. Όσκαρ, εμεί εδώ δεν θέλουμε. Γιατί εξαιτία τη πολιτική των ΗΠΑ, της Αμερικής των φωνιάδων των λαών, δεν το όπε, το λέω εγώ, όλα αυτά που έχουν κάνει, να τη απάντηση. Πουτινάκι. Και η Ματσούκα δεν θέλει να πάρει τα Όσκαρ εξαιτία όλων αυτών που γίνονται. Δεν ξέρω αν θα δοθεί ποτέ Όσκαρ, αλλά αν δοθεί, δεν θα περάσει τον Ατλαντικό. Θα μείνει εκεί, α το πάρει κανένα άλλο. για να τελειώνουμε διότι εμείς εδώ οι καλλιτέχνες μας όπως ακούτε έχουν άποψη για όλα αυτά πάμε τώρα στον καλύτερο καλλιτέχνη όλων γιατί είναι και καλλιτέχνης ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε χθε και κάπως θυμήθηκε με τη φράση του δεν θυμήθηκε απλά αναφέρθηκε στο τι ακριβώς μας έχει τύχει είναι θέμα τύχης τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια από το 19 τον Ιούλιο που... Βγήκε Πρωθυπουργός Τι ήταν να το πει Εμείς θυμηθήκαμε Και θα θυμηθείτε και εσείς τώρα Ακούγοντάς τα Τι ακριβώς μας έχει τύχει Σε εισαγωγικά πάλι το όριμα Όλα αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια Θέλω να σας θυμίσω Φίλες και φίλοι Ότι εκλεγήκαμε Τον Ιούλιο του 2019 έχοντα λάβει μία Ρητή εντολή από του πολίτες Να αλλάξουμε την Ελλάδα Ξέρω και ξέρετε Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Το Πούσι στι Μικίνε. Το πολύ πολύ, αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτε τι αμέσω επόμενε μέρε είναι λίγο μαύρο. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε Πούσι. <συσίλισμα> ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Η έφοδο στον Τζόκερ. Εφόδο φαίνεται πω κάνει η αστυνομία πλέον και στι κινηματογραφικέ αίθουσε που παίζεται η ταινία Τζόκερ για να, να δει αν υπάρχουν ανήλικοι στην αίθουσα. Καθώ η ταινία προβάλλεται μόνο για ενηλίκου, άνω των 18. <συσίλισμα> <συσίλισμα> <συσίλισμα> <συσίλισμα> <συσίλισμα> Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε δύο σελίδες υπήρχαν κάποια τέσσερα ορθογραφικά λάθη. Ότι από τότε... Έτυχαν πολλά στη χώρα. Στην ταράτσα του Ινδαρέ. Ακούσαμε βήματα στην ταράτσα και ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρα μου στην ταράτσα να δουν τι γίνεται. Στη δική μας ταράτσα. Του πλακώσανε κάτω, τους βάλανε κάτω και τους τρει τους δέσανε τα χέρια και τους πλακώσανε στο ξύλι. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Μάτσε Λέσβο και Μητυλίνη. Βοήθεια, Μα με Στο κεφάλι μου! Εν συνεχεία τρέφανε, μπλοκάδε να πιάσουν ένα παιδί με ένα μηχανάκι επειδή στους φώναξε Αυτή Αυτοί φωνάζανε, γαμώ την αυτά τι τίποτα! Και στοιχείο. Α σε καμπήσω κι ό,τι καμπή! η σούφρα σου, μαθήκα ένα χρόνο! Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Η ομάδα βία στη Νέα Σμύρνη. Η αστυνομία αντέδρασε με βία, άρχισε να ξεκυλοκοπά τον ένα, θα το δείτε στο βίντεο, είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται. <ΣΣ2> με φτισσόμενο Αστυνομικό χτυπάει ένα νεαρό, ο οποίο απλά του είπε ότι δεν υπάρχει λόγο να γίνεται αυτό. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Ο γνωστό κοινοθέτη. Εδώ αισθάνομαι ότι ο Λιγνάδης πέρα των όλων των άλλων μα εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Η λίστα πέτσα. Πάρτι μετέρων όμω, με 1232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην λομπάνια, είναι προφανέ ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια διάχυση του μηνύματο σε όλη την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να σωθούν ζωέ. Όπω και σώθηκαν. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Ο θρίαμβος κατά τη πανδημία. Το νοσοκομείο μα έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί να δεχτεί. Είναι συγκεκριμένο ο αριθμό που τον έχει ξεπεράσει. Τέσσερι είναι διασοληνωμένοι εκτό μέθη, κύριε οικονός. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Οι φλόγε στην Εύβοια. Θα μα κάψουνε. Δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά. Πολιτική οδηγία Υποβρύχιο λεωφορείο. Τζιτσιφιέ, μια χαρά είναι όλα κομπλέ. Τα φτιάξανε τα, το δρόμο και την υπόγεια διάθεση. Τη φτιάξανε με τι καλύτερε μελέτε. Ουστ λαμόγια! Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Η δημοκρατία στην πράξη. Έγινε κανονική επίθεση ενάντια στου συγκεκριμένου διαδηλωτέ που δεν είχαν κάνει τίποτα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα του Κουκουέ. Εδώ είναι άλλοι βουλευτέ. Εκπρόσωποι. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Διανυκτέρευση στη Δεν κάτσαμε και πολύ. Από χτε στι 11 το πρωί. Σα έφεραν φαγητό, νερό. Πάντα, μουσακάδε, τυφάδο, τίποτα. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Μία εβδομάδα χωρί ρεύμα. Είμαστε χωρί θέρμαση, χωρί φω, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. 36 ώρε χωρί ρεύμα. Με μωρό παιδί, με ηλικιωμένη γυναίκα με προβλήματα υγεία. Ανάβουμε τα ρεσό για να ζετάνουμε τα χέρια μα. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Ο φασίστα στη Βουλή Καλημέρα αξιότιμο πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Βουλής Απευθύνομαι σε εσά σαν Έλληνες στην καταγωγή Λέγομαι Μιχαήλ, συμμετέχοντας στην Ουκρανική Άμυνα μέσα στο, από το τάγμα Αζόφ Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα Σάκης Ρουβάς 200.000 στον Λικαβιτό. Πάει ο παλιός ο σοχρό. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Ραφάλ. Έξι Ραφάλ πετάξανε πάνω απ' το κολονάκι και στα φτερά τους γράφανε. Σα το εμειτωτάκι. Ότι από τότε έτυχαν πολλά στη χώρα. Φωτιές, βροχή, να φτύσουν άλλους πνιγόμαστε. Να βρέξει πνιγόμαστε. Να χιονίς χανόμαστε. Να μπει φωτιά χανόμαστε στο διάλο το το είναι εδώ. <ΣΣΣ> Πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα. <Σιζ> <ΣΣ'> νομίζω η καλύτερη κατάληξη είναι αυτή του... Κύριο Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τα χωρέσαμε όλα, νομίζω. Μπορεί να έχει μείνει και κάτι απ' έξω. Αλλά μα έτυχαν όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Μα έτυχαν όλα αυτά. Τα ζήσαμε, τα μετρήσαμε, τα θυμόμαστε. Είμαστε καλά και τα θυμόμαστε. Και να ζήσουμε να τα θυμόμαστε. Το θέμα είναι τι θα τύχει από εδώ και πέρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Δεν ρίχνουμε τα χαρτιά. Δεν πίνουμε τον καφέ ώστε να τον, τον πίνουμε. Αλλά δεν ξέρουμε να τον λέμε. Οπότε. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία, αλλά ω τώρα μέρος δεύτερον. Θυμάσαι, βρεπού. Για να θυμηθώ. Mm, ναι. Θα σκοπό να σε κράξω, βρε μαλάκια. Θα σκοπό να σου πω δύο-τρία πράγματα τα οποία μα ενώνουν. Αλλά άκουσα αυτό τον παπάρα, τον παλιό κομμούναλο. Ένα από αυτού του πέντε-έξι γραφικού που συνεχήζουν. Εγώ θέλω να μου ξυμήσε... πει αυτά που μα ενώνουν. Άστα αυτά. Δεν θα μα κάνουν οι άλλοι και... να τσακωθούμε. Δεν θέλω τρίτου. Και... Δεν κατάλαβε ότι Θέλω τα... αυτά που μα ενώνουν. Του με την ουδού. Ήταν ο Βαγκέ. Βρέα γόρι μου, γιατί δεν λέμε αυτά <στά> που, <μπνάζεται> που μα ενώνουνε. Κανό ρε, άκουσε σου πα κατάλαβεστο πα Πώ και το βάλω πέρα τύπου να όμω να τα αφήσει το γάλα τη μάνα του. Α, είσαι πολύ άντρα, εσύ δεν το έχω καταλάβει. Ρεμαναράκι, το... λό... δεν περνά καμιά είπα... βολτούλα. Είσαι, γιατί είπα... σε βλέπω έτσι λιγουρέφτη τώρα. Α, Ακριά από μένα αυτά, με το λόγο και τα επιχειρήματα. Έχει, εσύ λόγο ε... και επιχειρήματα. Δεν <laughs> <laughs> είτε εγώ είμαι και... τι δύο φορέ αριστερά. Κατάλαβα. Σε με τα τρινά δεδομένα. Εσύ λοιπόν που έχει ο άλλο από εκεί. Είπα ότι είμαι ένα αριστερό. Συμβαστεί με τα τορινά δεδομένα. Περίμενε Εγώ θα το έκοβε με τα ορυνά δεδομένα. Κώψω εκεί. Είσαι ένα αριστερό που έχει συμβιβαστεί. Τραπαγανέ. Τα υπόλοιπα τι Τα να τα ψάχνουμε. Τώρα συνωθήκαμε. Έλα φάτοτε να ξέρει πού έχουμε πολλά κοινά σημεία γι' αυτό. Δε, δε, δε Αχ, παιδιά πει. Στο τέλο η μέρα εγώ λέω πει. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τα λέγαν. Εγώ να δει. Αν τύχενε, αν τύχενε, άλλα τα έφταγαν. Πάρκα τέλο πάντων. Και πέρα τώρα τηλέφωνο και προσπαθώ πούμε, να ακουτώ και εγώ αυτό. Το παπάρια συμφωνώ. Εδώ γατζημούνια. Ημένα είπε να πάνε αγαμικό. Α, oh, ημένα το είπε, ε! Καταρχήν αυτό είναι ευθύνη. Σε αυτή τη ηλικία να πάνε αγαμικό είναι ευχή, δεν είναι κατάρα. Ποιο το Ένα θα κρατήσει τον άκουσα τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του γιατί είχα και πελάτη. Δεν νομίζω τι λέει ένα. Το σεριζέο είπε. Δεν λέει ένα. Α, δεν λέει εμένα, ναι. Ένα μαλάκα, πέντε λεπτά και βριζόμαστε. Μπράβο, ε! Θυμάσαι Δεν πειράζει λοιπόν πε το ο Συριζέος ο Ταρύφας πε του άμα έχει τα κα, παπάρια και εσύ και ο Καλαμπούκης και αυτός Αφού δεν λες ένα ρε Δεν πειράζει θα του απαντήσω γιατί μίλησε για Συριζέους αν τα μία πέμπτη θα του ξηγήσω το όνειρο πε του αλλά ζωντανά να μην μπορείτε να κόβετε τίποτα Τι είσαι ο Νειροκρίτης, μπράβο Ναι, ναι ο Νειροκρίτης Πανάρη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 Το... Oh. Τη γεννούργια υπερκομματάρα, ah. Πόσο new wave ήταν η σύνθεση. Πού είσαι τα που πού καθόσουν, α? Απέναντί σου, καθόμουν είχα φούξια μαλλιά. Α, ah, σε είδα, με ένα μουσάτο. Ναι. <laughs> Ε, πρώτη φορά τον έβλεπα στη ζωή μου. Πρώτο Μα ραντεβού βγήκατε σήμα, σε μένα Ξέρετε, το λέω, όχι. <laughs> <laughs> Στάχουμε έχουμε. Ναι. Α, καιρό Ε, είναι, είναι 11 χρόνια. 11 χρόνια ε, Ναι, ρε, είμαστε παροχημένοι τώρα, ε, είμαστε παλιέ καραβάνι. Mm. Σειρά δικιά σου είμαι. Πρώτη φορά ήρθατε στην παράσταση Ήρθα πρώτη φορά στην παράσταση και έχω ενθουσιαστεί Twitter και τέτοια. Ο φίλος σου πέρασε Αλλά, καλά. Πέρα Ο φίλος πέρασε καλά, λέει ρε, ρε, πόσο καλό είναι. Αυτό μου έλεγε. Σα είδα λίγο αναρχόφαντσε. El e non. Di fotif face di pesi. Δεν, δεν μπορώ να σου πω. Εξάρχειο? Δεν μπορώ να, δε, δε να σου πω. Εν τω βλέπα του άλλου που ήταν αγκαλιά, τα ζευγάρια εκεί μπροστά μπροστά. Και λέω, κοίτα να δει τώρα ένα πόδι δεν θα μου πιάσει. Ο δικό είπα, σου. Θα. Σε δεν απόσταση, είναι... τον είδα όλο το βράδυ. Ά, καλέ, ούτε χέρι. Μπορείς, αγκαλιά, την Ο, είπα, ούτε στα είναι... πατατάκια δεν συναντηθήκατε. Τα <laughs> έσπαγε <laughs> πριν βγει. Τέλο πάντων, κάπου λέω, ούτε στο νερό. Δεν είναι χρόνια. Δεν μου ούτε ένα φυστήκι Είδε τη συνοχρόνο ή αμήλικτο. Αυτό είναι νέο τραγούδι, μας το έστειλαν οι υπεραστικοί, αγαπημένοι εδώ της εκπομπής και έχει τίτλο «Αμερικανοτσολιάδες». ολιάδες. Απ' την πρεσβεία το λύει, κεσούζα το θα την το χρήμα Έχει σηκάν, οι Υπουργοί για πίστευτηρία δώσαν κι απ' τη βαθιά υποκλήση οι σπόντιλοι κλειδώσαν. Στη δύση εμείς ανοίγουμε, ομνίου μες στον Άτο είδω ο στρατός ασπρέσβη μας, απ' την κόρφη ως το βάτο. Οι λούστροι θα ήταν του μπαμφλίτ του παλιάτη κι ο βούρζιου άδικος αίσμος, ο λιλάος διχτές. Τις βάσεις και κι εγώ πλάστηλαν πρώτη. με LNG τα ζεστενάν. Τον αγνωστό στρατιώτη Οι καναλάσσες κρόξανε Και χίλιοι παπαγάλοι Με κρόκοδίλια δάκρυα Θα γέμιζαν τσουκάλοι Τη προσφυγιά τη βλέπουμε Πρώτη φορά μπροστά μας Τέτοια εισπολή δεν είδαμε Αυτά νικρότατα μας Το δίκαιο και τα σύνορα βγαίνουνε πιάνουνε καπικοί χωματιν' αστερόισα ο πόλεμος τη φρήκη, ο πόλεμος τη φρήκη Ε τούτη εδώ ειν' εξανθή, ε τούτη ειν' Δεν είναι τίποτα εις σχολείς και με λαμψή πλευέοι. Χριστιανικά προσεύχονται, αλλά ο δεν μοιάζουν. Την τα χέρια του. στη δύση μα ταιριάζουν. Η κουστοδία ξεδίψα, στου τη στέρνα. Το εφαρμό στο καπίστρι έφτασε ως τη φτέρνα. Σειράκια σ' εποχή. θα ήταν του κοιουριφοή και του μακάρσι μαθητές το έχουνε τα μπολτσοή <συντή> Τη χείρωση μας βίνουνε κι αυτό τον αγκασάκι να μην γνωρίσαν ποτέ Κολεύρου το Σαράγιο Και να ξανά μην έγινε. Κορέα, Σομαλία. Το στιχέ παιχνίδι Και τη Ιουγκοσλαβία. Κύρα, ξηρία, αϊτή. Σουδάν και η Εμένη. Ο Αφγανιστάν και της Λιβύης, τη Λιβύη. Στη γη τιματωμένη. Τη Παλαιστίνη στην κραυγή. Και τη Κύπρου το μαράζ. Τη Μεσογείου τον Ιγρό. Τον ταφό που βγουν. Στην Ουκρανία τώρα ηχούν. Σιρήνε το σκοτάδι. Λο Το το Μεγάλο Ρώσοι κι Ουκρανοί, εθνικής της και Ουκρανοί Εθνικιστέ στρασίνα. Τη Χιλα και τη Χαριβδή, σαμολημένα γκρίνα. Εκεί που ζήσαν οι λαοί, για χρόνια Και Κεφαλαίο η Φαλαγκά, ορμή ξελισασμένη. Αν μονοπόλια χίμυξαν, μη χάσουν τα πρωτεία. Στο άγριο στου κέρδου τα σφαγεία. Στο το ματοκύλισμα, στου κέρδου στα σφαγεία. Το τραγούδι είναι καινούριο, είναι από του υπεραστικού. Έχουμε ακούσει πολλά δικά του κομμάτια και ακούμε. Γιατί είναι έντονα πολιτικοποιημένοι, με συγκεκριμένη οπτική στα πράγματα. Φαίνεται εδώ και στου στίχου. Λέγεται Αμερικανό Τσολιάδε. Φαντάζομαι θα το έχουν ανεβάσει τα παιδιά. Μπορείτε να το βρείτε και από τα YouTube και από τα υπόλοιπα. Εμεί φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού μα κολλάει στο μαγκαζίνο. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σα. Καλημέρα την κυρία Ζαφυρίου. Καλημέρα ίδια. Ε... Όταν λέτε η ίδια τι εννοείται, Η κυρία Ζαφιρίου. Α, μάλιστα, δεν μου μοιάζει για την κυρία Ζαφιρίου. Γιατί, με βλέπετε. Με ποιο ακούω. Και τι έγινε. Α, οκ. Okay. Μπορώ να έχω ένα τηλέφωνο να μιλήσω με την κυρία Ζαφιρίου. Δεν μ' αρέσει ο τρόπο σα. Α, μάλιστα. Να, εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ω Ζαφυρίου, δεν καταλαβαίνω γιατί. Επειδή έχω επικοινωνήσει με την κυρία Ζαφιρίου και τη γνωρίζω και προσωπικά. Α, είναι μία Ζαφιρίου, την κάναμε μία και τέλο. Κορίνα Ζαφιρίου. Α, δεν είπατε Κορίνα. Βεβαίω, μισό λετάκι. Ya eso Γεια! Yeah. Τι έκανε τώρα, αχ, έκανε! Ναι, ναι, από χαρά, α, χαρά που έχω! Α, έτσι από χαρά, ε. Ναι, πειράζει, να μην χαιρόμαστε δηλαδή! Θα χέρια σου έλα με άλλο τρόπο όμω, όχι να με ειρωνέδεσαι! Θα μου πει πω τα χαίρομαι κιόλα, βράζει χτύρα από το χάμω! Είπε, πάει χτύρ! Το δεν πρέπει να φέρνει λίγο διαφορετικά σε μένα που είμαι ο φίλο μου που σου με το μηχανάκι! Άντε πάλι! Όχι, άντε πάλι, δεν πεθαίνω σε μερικά πράγματα, λίγο νάρκο! Ένα ο το stop κάναμε και το πληρώνουμε α, ακόμα, αχ, χ Να, τη δείτε Άτο, να φύγουμε από τον ΝΑΤΟ, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν είναι δυνατόν να μαζέρετε εν μία νυχτή δέκα δισεκατομμύρια ευρώ και να, τα, να τα τσουβαλιάζετε όλα να τα, να τα πηγαίνουν σε αυτόν τον φασίστα. Όταν εμεί είχαμε πρόβλημα, κοίταξαν να μας πάρουν το κεφάλι και μας το πήραν. Τώρα που πρόκειται για αυτά τα φασίστα,ριά μάλιστα 10 δισεκατομμύρια από όλο τον κόσμο. Είναι δυνατόν αυτή η παραμένει πάνω και να μην τάξει κάποιος να παρτιζούν αυτοί όλοι τι θέσεις είναι παιδάκι μου εμείς αυτός θέλουμε εισιχτήρ θα πρέπει να φύγουμε από τον Άτο δεν χρειάζεται να, να φύγεις να φύγετε κύριε να πάνε αλλού και ξέρεις κάτι Πού σου; Που έλεγε κι άλλοι. <Σελίου> <Σελίου> Απόσο λε, θα έπρεπε να κερδίσει ένα τώρα. Τι <Σελίου> <πέρα, παιδί, Σελίου> <μπα. σίγου> Εμεί <σίγου> θέλουμε τον ΝΑΤΟ, τι ζώη τραβά. Ζώη τραβά, γιατί αυτό δεν είναι ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα μηχανισμό που δημιουργεί πολέμου. <Σελίου> Αχ, πολύ συρριζέκο <σίλί> μου κάνει αυτό. Δηλαδή, θέλετε ένα καλό ΝΑΤΟ. Δεν θέλω καθόλου ΝΑΤΟ. Σαν την καλή Ευρώπη, κατάλαβα. Να σε καλά, χάρηκα. Ένα Νάτο που δεν κάνει πολέμου, αυτό. άκουσε με, άκουσε με. Όχι, δεν σε ακούω. Σε άκουσα αρκετά. Γεια.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 Έλα, Νεβαστολή, τι κάνει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι στην παράσταση. Ήρθα ένα ραντεβού με τη μητέρα μου. Σε ακούω καμία δεκαετία στο νερό. Έχω μεγαλώσει μαζί σου. Δεν περιμένει αυτό να τα ακούσει ποτέ, έτσι. Αγόρι μου. Αγόρι μου. <Εύχε> Γεια μου. μου! Πατέρα! Πατέρα! Πατέρα! Τι θε, τρεμαλάκια! <ΛΣ> <μπαλέγια. ΛΣ> <ΛΣ> <ΛΣ> ήταν απίστευτη η παράσταση. Είναι απίστευτο ο τρόπο ο οποίο συνδυάζει την πολιτική σάτιρα με την κοινωνική κριτική. Δηλαδή, το ρόλερ κόστερ από τη συγκίνηση στο γέλιο και από το γέλιο στη συγκίνηση ήταν τρελό. Τη είχα παρακολουθήσει και στην τεχνόπολη, την είχα παρακολουθήσει και πιο παλιά. <ΛΣ> Δεν έχω λόγια. Βέβαια, στο τέλο ντράπηκα να έρθω εγώ γιατί ήταν γεμάτο το καμαρίδι σου με κάτι κοπελίτσικη. Τρεπόμουν να έρθω Και λέω τώρα θα μα παρεξηγήσουν εδώ πέρα. Έλα ρε παιδάκι, μην είσαι κολλημένο τώρα, να είσαι μερακλή. Είμαι μερακλή, είμαι μερακλή. Δεν ήρθε όμω, είσαι και κιωτή. Είμαι, είμαι λίγο, είμαι λίγο. Δεν πειράζει. Φοβούμε, μην μα και τα μπέλε. Τέλο πάντων, μια και το έφερε η κουβέντα. Μην τραπούμε να το πούμε. Τελευταία παράσταση τη σεζόν το ερχόμενο Σάββατο. Ζήτω το πένθο στο σταυρό του Νότου. Σπεύσατε, σπεύσατε στο βήμα.gr. Εσύ... Εδώ ο φίλο μου, ζωντανή διαφήμιση, ήρθε από τον Οξφόρδη. Όσο μιλάω εσεί, τι Όσο μιλάω εσεί, κλείνετε τα δικά σα Τα λιγουρόμαστε! Το ζαχαρόνι! Το ζαχαρόνι! Πάρτε τα όσα προλαβαίνετε! Α, επιτέλου επέτυχα. Αποστόλη εσύ δεν είσαι. Δεν ακούγεσαι. Συγγνώμη, αποστόλη εσύ δεν είσαι. Τι άλλαξε τώρα. Δεν ακούγεσαι, σου είπα. Δεν ακούγομαι για μότο. Μα ακού τώρα. Τώρα τι έκανε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχει ένα πρόβλημα το τηλέφωνο γάλα. Ακόμα, Ακόμα το έχει. Αν δεν είσαι Α... τεχνικό, άστο να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. για χαρά. Το μπουλο. Επίπεδο... Αυτό είναι.